Χριστός ανέστη. Εν πρώτη θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σας την περασμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο Αστήρ, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου που με τη χάρη του Θεού εγράψαμε και το οποίο εκθέτει τη ζωή και το έργο του Αγίου Διδασκάλου μας αυτού ο οποίος προσέφερε σε μας και την αίθουσα αυτή στην οποία βρίσκεστε είναι μία από τις τέσσερις αίθουσες που με δικά του έξοδα με δικές του προσπάθειες έφτιαξε, αγόρασε όχι για να της έχει να τις δώσει στα ανύψα του και να τις δώσει σε οικία του πρόσωπα, αλλά για να της αφήσει στη διάθεση της Εκκλησίας, να της αφήσει να ωφελούνται ψυχές, να μορφώνονται εν Χριστό άνθρωποι και να βοηθούνται κατά αυτόν τον τρόπο στο να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι η παρουσία σας εκεί έδειξε ότι ξέρετε να εκτιμάτε και να κρίνετε και να διακρίνετε τους Αγίους Ανθρώπους που κάποιοι από σας τον είχαν συναντήσει, τον ήξεραν. Κάποιοι άλλοι όμως θα μάθουν πολλά και θα υποθέσουν ακόμα περισσότερα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι το προμηθευτήκατε, το έχετε και μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλά στοιχεία για να μας δώσουν να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα. Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο σας παρακαλώ να κρατήσετε είναι να εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά αυτού του Αγίου Ανθρώπου να εκτιμήσουμε τα δώρα του τα οποία προσέφερε σε εμάς να τα αξιολογήσουμε και να ευχόμαστε εμείς προς τον Θεόν για Αυτόν αλλά και εκείνο βέβαιον είναι ότι θα εύχεται στον Θεό για μας. Αυτή είναι η ενωμένη, στρατευωμένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Οι στρατευωμένοι είμαστε εμείς που παλεύουμε και αγωνιζόμαστε, γι' αυτό λεγόμαστε και στρατευωμένοι, είμαστε στη στρατεία, είμαστε στην εκστρατεία, πολεμούμε δηλαδή. Αυτή που είναι εκεί επάνω, κοντά στον Θεό είναι η θριαμβεύουσα, αυτή που πήρε το στεφάνι της μακαριότητος, αυτή που έχει κάθε λόγο να θριαμβολογεί και να θριαμβεύει κοντά στον πρώτο και μεγάλο θριαμβευτή που είναι ο Κύριός μας. Εδώ φαίνεται ακριβώς η ενότητα της Εκκλησίας, και γι' αυτό μιλήστε Του και αυτό στα ομιλεί προς τον Θεόν για σας. Προχτές που έγινε η παρουσίαση, ήρθε μια κυρία, κλαίουσα και μου λέει Πάτερ, μου συνέβη ένα θαύμα με τον κύριο Σήμερα απόψε τη νύχτα ξημερώνοντας η ημέρα που θα γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου επήγα στον τάφο του τον περιποιήθηκα τον έπληνα και εκεί που τον έπλυνα του ζήτησα μια χάρη την άλλη μέρα πριν φύγω για το ξενοδοχείο να βρω να παρακολουθήσω Επήρα ένα τηλεφώνημα και η χάρη μου έγινε. Απλώς σας λέγω ίσως κάποια μικρά πράγματα τα οποία όμως για εκείνον και για αυτόν που το ζει είναι μεγάλα θαύματα. Είναι η παρουσία του στη ζωή μας είναι η εποπτεία του στο έργο μας, στο έργο του, είναι η προστασία σε μας που τον αγαπήσαμε και τους οποίους μας κατάρτισε να γίνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ τελειώνουμε για την εκδήλωση αυτή και θα πω κάτι όσοι ενδιαφέρεστε για το βιβλίο είτε να πάρετε και άλλα βιβλία να τα δώσετε δώρα κλπ. αυτά θα τα βρίσκετε στα βιβλιοπολία της Πόλεως και στο βιβλιοπολίο της Ζωής και στο βιβλιοπολίο της Σωτήρως και στο βιβλιοπολίο της Γευσιμανή και μόνον από εκεί εγώ δεν έχω ούτε κέρδος από το βιβλίο αυτό, ούτε το παραμικρό έσοδο. Εκεί στο βιβλιοπωλείο της ζωής του Σωτήρως, προπάντων της ζωής, γιατί η ζωή του εκδίδει, εκεί θα απευθύνεστε για να προμηθεύεστε τα αντίτυπα τα οποία θέλετε. Και τώρα ερχόμαστε στην Αγία μας Γραφή. Σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, εξηγήσαμε τους στίχους 7 και 8 του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Και εκεί μας είπε ο Κύριος, λόγους χαρακτηριστικούς και φοβερούς για να είσαι επεμπισμένος ότι ο πνευματικός σου δεν είναι εκείνος που βλέπεις και εκείνος που ακούς αλλά είναι εκείνος που δεν βλέπεις. Ο πνευματικός σου μπορεί να κάθεται εκεί μέσα στην εξομολόγηση και να σου απευθύνει το λόγο και να σου ομιλεί αλλά τα χείλη του δέδεται να είπε ο λόγος του Κυρίου τα χείλη του πνευματικού του συνεπούς πνευματικού του σωστού πνευματικού του συνειδητού πνευματικού είναι δεμένα δεν λέει εκείνα που θέλει να πει αλλά αφήνεται να μιλεί μέσα από τα χείλη του το Πνεύμα το Άγιο και αλλοί μόνος αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στην εξομολόγηση και δυσπορούν απέναντι σε αυτά που τους λέει ο πνευματικός τους και πολλές φορές θυμώνουν και θλίβονται. Και πολλές φορές ακόμα χειρότερα φεύγουν από τον ένα πνευματικό, τρέχουν στον άλλον προκειμένου να βρουν κάποιον που να τους κάνει τα γούστα, κάποιον που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, κάποιον που να εξυπηρετεί τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους. «Η λησοφών δέβεται αισθήση» Πρόσεξε εκεί που πηγαίνει στην εξομολόγηση Πρόσεξε διότι ο πνευματικός μπορεί να νομίζει ότι σε ομιλεί όμως ομιλεί κυρίως το Πνεύμα του άγιο. Αυτός είναι προϊστάμενος του μυστηρίου της εξομολογήσεως το πνεύμα του άγιον γιατί το μυστήριο, το, η εξομολόγηση είναι μυστήριο δεν είναι κουβέντα δεν είναι, δεν είναι συζήτηση δεν είναι καφενείο η εξομολόγηση. εκεί συνομιλείς με τον Θεό ας νομίζεις ότι σου μιλάει ο πνευματικός εκεί σου ομιλεί ο Θεός και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας είπα οι Άγιοι Πατέρες σου μιλούν με πολύ θαυμαστά λόγια για το πνευματικό ο πνευματικός σου λέγει είναι ο Θεός σου ο πνευματικός σου είναι αυτός τον οποίον πρόσεξε μη τον πικράνεις τον Θεό και να τον πικράνεις θα σε συγχωρέσει ο πνευματικός είναι άνθρωπος και κινούμενος από την ανθρώπινη αδυναμία μπορεί να αγανακτήσει, μπορεί να βαρηγκομίσει και τότε εσύ έλεος δεν θα βρεις ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνειδητοποιήστε αδελφοί μου αυτά που λέγω. Είναι οι υπεύθυνες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας. εκεί στο πνευματικό πέρα από τις αμαρτίες που θα πεις, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά με τους καθολικούς, τους παπικούς οι οποίοι κρύβονται μέσα σε ένα κλειστό εξομολογητήριο ο ένας δεν βλέπει τον άλλον και δήθεν θεωρείται αυτό εξομολόγησης εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά ο πνευματικός σου σε ξέρει και τον ξέρεις. Ο πνευματικός σου γνωρίζει και τον γνωρίζεις. Είναι ο πατέρα σου και είσαι το παιδί του. Και αυτό μην το θεωρείτε υπερβολή. Πολλές φορές το έχω πει και θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Όσο αγάπησα τα πνευματικά μου παιδιά, τους κατασάρκα σάρκα δεν τους έχω αγαπήσει. Είναι μια άλλη σχέση. Είναι ένας άλλος έρωτας. Είναι μια άλλη αγάπη. Που δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Δεν μπορεί να αναλυθεί. Και εδώ ακριβώς ευρίσκεται ο σύνδεσμος μεταξύ πνευματικού πατέρα και πνευματικού ιού και, και μας είπε και κάτι ακόμα <Και> όταν προσεύχεται ο Πνευματικό σου για σένα η προσευχή του είναι οπωσδήποτε ακουστή από τον Θεό και όχι μόνο ακουστεί αλλά αυτό που θα ζητήσει ο πνευματικός χάριν του πνευματικού του παιδιού ο Θεός θα το δώσει οπωσδήποτε και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει άσχετα αν ο πνευματικός είναι Άγιος ή είναι Αμαρτωλός άσχετα αν ο πνευματικός είναι κανένα ενάρετος κανένας πνευματέμφορος ή είναι κανένα σκουπίδι, κυριολεκτικά. Επειδή ο πνευματικός είναι εκείνος που ανέλαβε την ευθύνη της ψυχής σου, όταν εκείνος σηκώσει τα χέρια του προς τον Θεόν για σένα, εκεί ο Θεός λυγίζει. Εκεί ο Θεός παρακάμπτει τις αμαρτίες του πνευματικού, χάριν σου. Και ό,τι του ζητήσει ο πνευματικός θα στο δώσει ο Θεός και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι κινούνται έξυπνα στις προσευχές τους. Και όταν λέγω έξυπνα τι λένε στην προσευχή τους. Κύριε με τις ευχές του πνευματικού μου βοήθησέ με. Ξέρουν ότι είναι άνθρωποι αδύναμοι αμαρτωλοί. Ξέρουν ότι αν μιλήσουν στο Θεό πιθανόν ο Θεός να παρακάμψει την προσευχή τους. Άρα χρησιμοποιούν το κατάλληλο μέσον. Και το κατάλληλο μέσον είναι η παρέμβαση του πνευματικού. Και θα σας πω εκείνο που είπα και σε άλλους. Όταν φεύγει η ψυχή σου και ο πνευματικός σου έχει φύγει πριν από σένα, θα σε περιμένει. Θα σε περιμένει εκεί στη σκάλα των δαιμονίων. Εκεί στα τελώνια για να σε γλιτώσει από τους δαίμονες. Θα σε περμένει εκεί στην πύλη του παραδείσου, για να μεσητεύσεις τον Θεό για σένα. Διότι η μεσιτεία του πνευματικού δεν είναι μόνο εδώ στη γη. Η μεσιτεία του πνευματικού συνεχίζει και πολύ περισσότερο μάλλον, συνεχίζει μετά των βίων αυτών, μετά τη ζωή αυτή τη μικρά που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο πνευματικός που ανέλαβε την ευθύνη σου, κρατάει την ευθύνη σου και συνεχίζει να δέεται στον Θεό για σένα και συνεχίζει να πονάει για σένα και συνεχίζει να ενδιαφέρεται για σένα και παραλαμβάνω θα είναι εκείνο ο οποίος θα έρθει αρωγός και βοηθό σου την ώρα που η ψυχή σου θα περνάει το δύσκολο δρόμο των τελωνίων προκειμένου να φτάσει στον Θεόν. Αυτά είπαμε προχτές, αυτά είπαμε το περασμένο Σάββατο και θα συνεχίσουμε σήμερα ερμηνεύοντας τους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 9 και τον στίχο 10. Ποιο είναι ο ασεβής; Ο ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει συγκεντρώτα. Ο ασεβής είναι ο Εμπέκτη Ο εμβέκτης. Ο ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει. Ο ασεβής είναι εκείνος που όταν αμαρτάνει, ενώ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι αμάρτημα, αδιαφορεί για τις συνέπειες. Ασεβής είναι εκείνος ο οποίος παραβιάζει συνειδητά το θέλημα του Θεού. Στην προκειμένη δε περίπτωση που μιλούμε για το πνευματικό, ασεβής είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί την εξομολόγηση όχι για να εξομολογηθεί αλλά για να εξομολογήσει. Ασεβίς λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιεί το πνευματικό για να επιπλέει, για να διακρίνεται, αλλά δεν σέβεται το πνευματικό. Ε, διάβασα κάποτε ένα βιβλίο και θα σας πω κάτι το, το οποίο διάβασα και μου έκανε σοβαρή, φοβερή εντύπωση. Κάποιοι λέγει, καμαρώνουν πίσω από τους καλούς πνευματικούς τους. Και είδατε, το βλέπετε και εσείς αυτό, το ακούτε. Α, εγώ έχω εξομολόγω τον πατέρα Γεώργιο, τον Παπαστάβρο. Εγώ έχω εξομολόγω τον πατέρα Γαβριήλ. Εγώ έχω εξομολόγω τον πατέρα Τάδε. Εγώ έχω εξομολόγω τον πατέρα Τάδε, τον διακεκριμένο. Εγώ πάω στο Άγιο στον Πατέρα Τάδε και εξομολογούμε α εγώ έχω εξομολόγω έλεγαν παλαιότερα τον Πατέρα Πορφύριο και καμάρωναν και γράφει αυτός ο Πνευματικός σε ένα ωραίο βιβλίο που έβγαλε ας μην ξεχνάνε αυτοί ότι ο Ιούδας είχε τον καλύτερο πνευματικό του κόσμου και ο Ιούδας είχε πνευματικό τον Χριστό τον ίδιο τον ίδιο το Θεό και όμως κολάστηκε γιατί διότι δεν άκουσε το πνευματικό δεν σεβάστηκε το πνευματικό δεν υπάκουσε στο πνευματικό και εδώ ακριβώς είναι η διαφορά αγαπητοί μου αδελφοί και εδώ κρίνεται ο ασεβής με τον ευσεβή όσον αφορά τη σχέση του με το πνευματικό του Ευσεβής και συνειδητός εξομολογούμενος είναι εκείνος που πηγαίνει, που πηγαίνει να εξομολογηθεί διατεθιμένος να υπακούσει στο Πνεύμα του Άγιο. Εκείνος είναι ο συνειδητό ο ευσεβής εξομολογούμενος. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει στον εξομολόγο όχι για να ακούσει, αλλά για να παρακούσει. για να πει τα δικά του να ισχυριστεί τις αδυναμίες του να υποστηρίξει τα λάθη του και να μην σε αυτά που θα του πει ο πνευματικός εδώ είναι η διαφορά για να δούμε λοιπόν τι λέγει γιατί έκανε αυτή την εισαγωγή περί εφσεβούς και ασεβούς δέληγμα κυρίως ο ασεβών. Συχαίνεται λέει ο Θεός. Συχαίνεται ο Θεός. Τι συχαίνεται ο Θεός. Τους δρόμους που, τους οποίους βαδίζουν οι ασεβείς. Και όταν λέει τους δρόμους δεν εννοεί τα σοκάκια και τις οδούς. Εννοεί τους πνευματικούς δρόμους. Εννοεί τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει ο ασεβής και σιχαίνεται ο θεός ποιες αποφάσεις εκείνες τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει μόνος του ο ασεβής χωρίς να ρωτήσει το πνευματικό του χωρίς να σεβαστεί τις απόψεις του πνευματικού ο πνευματικός του λέει αυτό δεν θα το κάνεις δεν πρέπει να το κάνεις και εκείνος το κάνει γίνεται συχαμερό τον θεό αυτό ο οποίος συνειδητά, όπως είπα, γιατί σαν άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να παραβιάσεις. Άνθρωπος είσαι να κάνεις κάποιο λάθος, να ξεχαστείς, να σε θολώσει ο διάβολος και να μην θυμηθείς τη συμβουλή του πνευματικού σου και να κάνεις κάποιο λάθος. Είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Έχει μεγάλη διαφορά. Άλλος εκείνος που αμαρτάνει ασυνείδητα και άλλος εκείνος ο οποίος αμαρτάνει συνειδητά και εδώ ακριβώς επαναλαμβάνω ευρίσκεται η ουσιώδης διαφορά μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς δέληγμα κυρίο ο ασεβών σου είπε ο πνευματικός σου αυτό και εσύ κάνεις το αντίθετο ή κάνεις κάτι άλλο ο Θεός και το λέγω πολλές φορές αυτό στα πνευματικά μου παιδιά πρόσεξε αν θα κάνεις κάτι θα κάνεις αυτό ακριβώς που σου είπα χωρίς προσφύγες δικές σου χωρίς το δικό σου εξοραϊσμό χωρίς το δικό σου καλοπισμό χωρίς να βάλεις το αλωτοπίπερο της δικιάς σου λογικής θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου είπα και τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σου τότε ο Κύριος θα τα φέρει όλα καλά αν κινηθείς αυθαίρετα, αν κινηθείς ασέβαστα προς αυτό που σου είπε ο πνευματικός σου τότε ο Κύριος έχει εγκαταλείψει τότε ο Κύριος δεν συνακολουθεί μαζί σου, τότε δεν έχεις βοήθεια από τον Θεό. Τότε αντίθετα έχεις επιλέξει ως βοηθόν σου τον διάβολο και εκείνο που νομίζει το μυαλό σου ότι είναι σωστό, ο σατανάς θα το ανατρέψει και θα το κάνει λάθος εις σου του εξ ολοκλήρου. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Πολλά παραδείγματα τέτοια τα οποία αφηγούνται πνευματικοί και κυκλοφορούν και βιβλία που περιγράφουν οι πνευματικοί μέσα ακριβώς για να δείξουν το μέγεθος της ασέβειας κάποιων πνευματικών τους παιδιών γράφουν περιστατικά μέσα από τα οποία φαίνεται η ασέβεια προς το πνευματικό αλλά και πως το πλήρωσαν τα πνευματικά τους παιδιά. Σας είπα κάτι και το επαναλαμβάνω Συνειδητοποιήστε Ότι το στόμα του πνευματικού σας Είναι δεμένο Και ομιλεί το πνεύμα του Άγιον Δεν ομιλεί ο άνθρωπος Ας σου φαίνεται τρελό αυτό που ακούς α σου φαίνεται ακατανόητο α σου φαίνεται περίεργο α σου φαίνεται απόκοσμο α σου φαίνεται δεν ξέρω πως σου φαίνεται. Κάντο έτσι ακριβώς όπως το άκουσες. Και πρόσεξε, γιατί το κάνετε αυτό πολλές φορές. Αν όχι εσείς, δεν μιλάω σε εσάς, εσείς ακούτε απλά, μιλάω γενικός. Το κάνουν πολύ αυτό το λάθος. Τους λέει ο πνευματικός κάτι και προσπαθούν στη συνέχεια να το αμβλήνουν, να το χαλάσουν. Μα ξέρει παπούλι αυτό δεν γίνεται έτσι να το κάνουμε κάπως αλλιώ να γίνει κάπως διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης αν τον παρασύρεις το Πνευματικό και σου πει κάτι άλλο τότε το στόμα του Πνευματικού λέει εκείνα που θες εσύ και όχι εκείνα που θέλει το Πνεύμα του άγιο. Και γι' αυτό θα το πληρώσεις. Θα καλυφθείς δίδεν πίσω από αυτό που σου είπε ο Πνευματικός αλλά κατ' ουσίαν θα κάνει το δικό σου και συνεπώς θα το πληρώσεις ακριβά τον, παρά... τον... τον... τον... τον... τον... τον ξεστράτισες στον πνευματικό από τη στράτα του Χριστού <coughs> τον έβαλε στη στράτα τη δικιά σου και εκεί ακριβώς και αυτός έχασε τον προορισμό του έχασε την επαφή του με το πνεύμα του Άγιον αλλά και εσύ έχασες την ευκαιρία να ακούσεις τη Συμβουλή του Αγίου Πνεύματος. Δέληγμα κυρίο ο Δίας Εβούς. ο δρόμος τον οποίον εχάραξες αυθαίρετα παρά την γνώμη του Πνευματικού σου αυτός ο δρόμος είναι συχαμερός για το Θεό. Ας νομίζεις ότι κάνεις το δικό σου. Ας νομίζεις ότι κάνεις μάλλον το καλό. Σα είπα, νομίζω εδώ δεν το είπα. Είχα ένα πνευματικό παιδί το οποίο κάποια στιγμή ήρθε και μου λέγει: Ξέρει, καλό είσαι, μου λέει, καλό είσαι, αλλά εγώ θέλω συμβουλές από έναν αγιορίτη που γνώρισα που είναι κορυφή. Λέω: Όχι, να μην πα στον αγιορίτη. Θα πάω να μην πα. Θα πάω να μην πα. Θα πάω να μην πα. Του λέω: Πρόσεξε. Δεν φέρω ευθύνη για τι πτώσει σου. Από εδώ και στο εξή. Εγώ σε συμβουλεύω να μην πα. Θα πάω. Πήγε. Τώρα δεν να με ρωτήσετε. σας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα σίγουρα θα σα ενδιαφέρει υποθέτω τραβάτε να τον βρείτε αυτόν τον Φιλοαγιορίτη. τραβάτε να βρείτε αυτόν που ήθελε μεγάλα λόγια μεγάλα στόματα Αγίων Γερόντων τραβάτε να τον βρείτε τον πλάνεψε ο διάβολος, τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού και ήδη τώρα γυρνάει εδώ πέρα κάπου, γυρνάει, Εκκλησία δεν πάει, ψωμολόγηση δεν έχει, αλητεία, σε σημαίνει αλητεία, αλητεία, Καμία σχέση, καμία σχέση με Εκκλησία, καμία σχέση με πνευματικό, καμία σχέση με μυστήρια. Αυτός που ήθελε τα ψηλά, τα μεγάλα, «Δέληγμα οδία ο Δίασεβούς, διώκοντας δε δικαιοσύνη αγαπά». ποιου αγαπά λέει ο Κύριος, ποιου βοηθάει ο Κύριος, εκείνους που επιδιώκουν την αρετή. Και επιδιώκει την αρετή ποιος, εκείνος ο οποίος μένει πιστός και αφοσιωμένος στη Συμβουλή του Πνευματικού. Εκείνος θέλει να σωθεί, εκείνος θέλει να αγιαστεί. Κάποτε ο Κυριώργης, ο Αΐμιστός, για τον οποίον μιλήσαμε και στην αρχή. Είμαστε στην κατασκήνωση και σηκώθηκε ταραγμένο το πρωί. Του λέω, δεν σε βλέπω καλά, λέω, τι έχεις. Προσέξτε, γιατί έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Λέει, μου λέει, είδα το διάολο απόψε στον ύπνο μου. Και τι σου πέτω, λέω. Τι μου είπε. Ακούστε, παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας. Ρε, του λέει, θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου. Τα ακούτε. Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου. Με άλλα λόγια, θα σε κάνω να παρακούσεις το πνευματικό σου. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα του σατανά. Να σε διώξει από την υπακοή στο πνευματικό που είναι υπακοή στο πνεύμα του άγιο. και έτρεμε ο καημένος, θυμάμαι. Και τον κατησύχασε, ήταν ένα χρόνο πριν φύγει. Γιατί του λέω, σκέφτηκες ποτέ να πήγει από την υπακοή στο πνευματικό σου. Εγώ μου λέει, ποτέ. Και πράγματι. Ο πνευματικός του ήταν ο πατέρας μου. Πηγαίνετε να τον ρωτήσετε τι υπακοή έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έως θανάτου. Θα σε κάνω, του λέει, να φύγεις από την υπακοή του πνευματικού σου, να κάνεις το θέλημά σου. Εκεί, του λέει, θα σε κερδίσω εγώ. Πού άλλο να τον ρίξει. Να τον ρίξει στην πορνεία. Ποιον αυτόν τον Άγιο, τον απαθή. Να τον ρίξει στην κλεψιά. Ποιον αυτόν τον ενάρετο. Να τον ρίξει στην καστριμαργία. Ποιον αυτόν που έτρωγε λάδι δύο φορές τη βδομάδα. Ποιον. Βλέπεις που τον πολεμάει. Βλέπεις που το κυνηγάει, θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου, του λέει, να φύγεις από την υπακοή του πνευματικού σου. Αυτό που οι περισσότεροι από εμάς το θεωρούμε, τι έγινε σιγά. Δεν μ' αρέσει το πνευματικό, σφεύγω και πάω σε άλλους. Ναι. Νομίζουμε ότι η πνευματική είναι κομπόλοι, τους παίζουμε στα χέρια όπως νομίζουμε εμείς. διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά ο Κύριος αγαπά και ευλογεί αυτόν ο οποίος υπακούει στο θέλημα του πνευματικού του και σας είπα κάτι και θα το επαναλάβω εάν κάνεις απόλυτο υπακοή στο πνευματικό σου απόλυτο υπακοή δεν έχεις να περάσεις από τελώνια μεθάβριο διότι σας είπα όλοι θα περάσουν από τελόνια πλην δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία είναι οι μάρτυρες, αυτοί που έξαν το αίμα τους για τον Χριστό, αυτοί δηλαδή οι οποίοι βαφτίστηκαν στο αίμα τους, αυτοί δεν περνάνε τελώνια. Και επίσης δεν περνάει τελώνια ποιος, το πιστό πνευματικό παιδί, ο πιστός υπάκουος Υιός. Αυτός που έκανε πιστή υπακοή σε όσα του έλεγε ο Πνευματικός Του. Γι' αυτόν θα λογοδοτήσει ο Πνευματικός. Δεν έχει ο ίδιος να δώσει καμία απολογία σε κανένα δαίμονα, αλλά και σε κανένα άγγελο. Αυτόν ο Κύριο Τον έχει σε σωσμένο από εδώ. Και αν κάποια πράγματα που έπραξε και δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ήταν υποδείξεις του Πνευματικού, γι' αυτά θα πληρώσει ο Πνευματικός. Διώκοντας δε δικαιοσύνην αγαπά, αγαπά λοιπόν ο Θεός, ευλογεί ο Θεός, προστατεύει ο Θεός αυτόν ο οποίος στέκει κοντά στο πνευματικό για να σωθεί, να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού, διότι αυτό είναι ο ρόλος του πνευματικού. Ο πνευματικός δεν υπάρχει για να μάθει τα μυστικά σου που λέμε μερικύ βλαμένει, και ανόητη. Γιατί λέει να πανταπο, στον παπά Δεν είναι αυτός ο σκοπός του πνευματικού Ξέρετε πόσες φορές έχω μετανιώσει Που έγινε πνευματικός Ακριβώς εξαιτίας αυτού Τι χρώσταγα λέω εγώ Να καθένα να μαθαίνω Τις βρωμιές του ενός και του άλλου Και να κολλάζονται πολλές φορές η καρδιά μου Και η ψυχή μου Ακούοντας ένα σωρό ένα σωρό Ακατονόμαστε πράγματα πολλές φορές Απερίγραπτες καταστάσεις Κάτσο να ακούσω, γιατί. Δεν θα ήταν καλύτερο να κλειστώ στο δωματιό μου, να διαβάζω τα βιβλία μου, εκείνα που θα μου άρεσαν εμένα, να έχω καθαρή τη φαντασία μου, να έχω καθαρό το μυαλό μου. Πόσες φορές έχω μετανιώσει που, που δέχτηκα να γίνω πνευματικός. Δεν έχει τέτοιο σκοπό πνευματικός. Ο σκοπός του Πνευματικού είναι να σε σώσει, όχι να μάθει τα μυστικά σου. Να σε στείλει στον Παράδεισο. Θα το δείτε μέσα στο βιβλίο. Λέει εκεί στον Ιεζεκιήλ, τα ψυχά των απολυμμένων εκ των χειρών σου εξητήσω». Λέει στο Πνευματικό. Αυτούς που θα χαθούν από τα πνευματικοπαίδια σου, θα τα ζητήσω από τα χέρια σου, λέει πνευματικέ. Γιατί ο Κύριος πονάει για αυτά τα πρόβατα που θα χαθούν. Και θα καλέσει τον πνευματικό του πει: Ελά, εδώ δεν τον εξομολογούσε σε αυτόν. Γιατί κολάστηκε. Και αν έφταιγε ο πνευματικό, γι' αυτό ο κύριο θα στείλει τον πνευματικό στην κόλαση και θα σώσει τον άνθρωπο. Αν έπεσε από απερισκεψίε του και δεν εξομολογεί το σωστά, εκεί βεβαίω είναι άλλο ο παρονομαστή. Πάμε στον δέκα στίχο Παιδεία ακάκου γνωρίζετε υπό των παριόντων Λέμε πολλές φορές δικαιολογούμαστε δεν ξέρουμε Μην το πείτε αυτό ποτέ αδελφοί μου γιατί είναι ψέμα. Μην το πεις ποτέ ξέρεις και μάλιστα ξέρει πολύ καλά ξέρει. τα ξέρει όλα και αυτό δεν το λέω εγώ το λέει η Αγία Γραφή άμα πάτε εκεί στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου έχει τρεις καθολικές επιστολές ο Ιωάννη. αν πάτε στην πρώτη θα δείτε εκεί πέρα κάτι που λέγει το χρήσμα λέγει το χρήσμα που πήρατε το χρήσμα το ξέρετε το μυστήριο του χρήσματος που δίνετε στον χριστιανό αμέσως μετά το βάπτισμα το χρήσμα λέει ο ελάβετε ενημιν αυτό το χρήσμα λέγει σας διδάσκει λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος αυτό είναι το χρήσμα που έχουμε. έχουμε πάρει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος αυτό το χρήσμα σου λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ποιο επιτρέπεται και ποιο απαγορεύεται δη πεις, δεν ξέρεις ναι εδώ στα κηρύγματα και καλά κάνετε και έρχεστε μαθαίνετε, μαθαίνετε κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες όχι ουσία την ουσία την ξέρετε Αυτό το χρήσμα, λέει, διδάσκει μας και ούχριαν έχετε είναι τις διδάσκει μας. Δεν έχετε ανάγκη, λέει, διδασκαλία. Έχετε το Πνεύμα το Άγιο μέσα που πήρατε με το χρήσμα. Αυτό το χρήσμα σε διδάσκει. Αυτό το χρήσμα σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Και γι' αυτό βλέπετε τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά κάποτε είδα ένα τέτοιο περιστατικό. Το είδατε. Το είδα. Ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου. Παλιά που ένα μικρό παιδί. Δηλαδή αρχάριος κατηχητής ας το πούμε έτσι. Και τότε διάβαζα. Και περνούσα εκεί το δρόμο και βλέπω ένα πατέρα να κρατάει το παιδάκι του. Ηλικίας μόλις ενός χρόνου είχε αρχίσει να λέει κάποιες κουβεντούρες και του λέγε να πει εσχροκουβέντες. Του μάθαινε εσχροκουβέντες. Και του λέγε πέσε την τάδε, πέσε την τάδε, πέσε να γελάνε όλοι γύρω. Πέσε. μαγιά. Και εκείνο δεν μίλαγε. Ντρεπόταν. Και κάθεσε από μακριά και κοίταγα και λέω κοίταξε να δεις. Ένα μωρό παιδί τη αγκαλιά παιδί. Και καταλαβαίνει το διδάσκει από μέσα του. Το Πνεύμα το Άγιο. Και καταλαβαίνει ότι κάποιες λέξεις είναι βρώμικες και αμαρτωλές. Όταν του λέγε πέσε μαμά, πέσε μπαμπά, πέσε τάδε, πέσε τάδε. Όταν του λέγε πέσε εκείνο, όχι, το άλλο έχετε ή να τις διδάσκει μα. Δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς. Και τι λέει εδώ, Παιδεία ακάκου γνωρίζεται υπό των παριόντων. Και εδώ ακριβώς θέλετε γιατί μιλάει: Για την επιλογή του πνευματικού σου. Γιατί ο Κύριος θα σε ρωτήσει και γι' αυτό. Γιατί πήγε σε εκείνον και δεν πήγε στον άλλο. γιατί εκείνος σου κάνει τα χατήρια γιατί μη μου ότι δεν ήξερες να διαλέξεις αυτό λέει ο Άγιος άνθρωπος είναι εύκολο να τον καταλάβεις τον Άγιο άνθρωπο τον εκλεκτό του Θεού εκείνον εμπάσεις περιπτώσει ο οποίος θα σου πει το νόμο του Θεού θα σου δώσει την εντολή του Θεού εκείνο τον καταλαβαίνει ξέρεις ποιος είναι τον βλέπει από μακριά. Γνωρίζεται λέει υπό τον παριόδο. Ποιοι είναι οι παριόδε, ξέρετε είναι οι παρίοντε, Ε! Αυτοί που περνάνε δίπλα. Κάτουνται δύο στον δρόμο εκεί πέρα. Σου έχει δώσει ο Θεός τη φόντιση να πει ποιο από του δυο είναι ο Άγιο και ποιο είναι ο Μαρτολό. Έχουν τα μάτια μα, αδερφοί μου, έχουν τα μάτια μα, έχουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματο αυτή που κληρονομήσαμε από την ώρα του χρήσματο έχουν αυτά τα μάτια τη δυνατότητα να καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ δύο ανθρώπων. μπορεί σε βάθος να μην μπορεί να προχωρήσεις πολύ όμως καταλαβαίνεις ποιος υπερέχει στην αρετή και ποιος υστερεί στην αρετή. Παιδεία κάκου γνωρίζεται υπό των παριόντων το ξέρεις ποιος είναι ο ενάρετος. Ξέρεις ποιον πρέπει να πάνα να διαλέξεις ο ασπνευματικός σου. Ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σου διερμηνεύσει το νόμο του Κυρίου. Και ξέρεις ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται την εξομολόγηση προκειμένου να σε παρασύρει στη διαστροφή και στην αμαρτία. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι πνευματικοί. Βλέπεις υπάρχουν πνευματικοί που καπνίζουν. Αυτός που καπνίζει ο παπάς, είναι δυνατόν να σου πει ότι το καπνίσμα είναι αμαρτία. Είναι δυνατόν. Για να του πεις αυτό νόητα θα του ο παπά... να του πεις. Ναι, και Δεσπότη και Πατριάρχη. Λοιπόν, και θα του πεις, παπά έλα εδώ, τι μου πες, ότι είναι και γιατί καπνίζεις. Πώς είναι δυνατόν ο πνευματικός να σου να πει στην κοπέρα Δεν είναι, α, παιδί μου απαγορεύεται να φοράς παντελόνια τη στιγμή που η παπαδιά του φοράει παντελόκι. Πώς είναι δυνατόν. Θα το πει ποτέ. Ποτέ. Πώς είναι δυνατόν να σου πει ο παπάς. Γι' αυτό κατατήσαμε σε αυτά τα χάλια. Απαγορεύεται το καρναβάλι αφού η οικογένειά του τρέχει κάτω. Και οι τσούπες του κεταγόγια του και η παπαδιά τρέχει κάτω στα καρναβάλια. Και προτρέπουν ακριβώς να μην ξέρεις, και προτρέπουνε. γιατί να πας εκείνον γιατί να πας εκείνον να εξομολογηθείς δεν βλέπεις ποιος είναι ο ιδανίκος όταν είναι να πας στον γιατρό πας τον οποιοδήποτε κουμπογιαννίτη όταν θες να διαλέξεις πνευματικό που θα πας Α, γιατρό που θα πας σε εκείνον ο οποίος ξέρει ότι έχει την πύρα, είναι πεπεδευμένος. Είναι ο ικανός, είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να κάνει σωστή την εγχείρηση. Τον εμπιστεύεσαι, εμπιστεύεσαι τα χέρια του. Γιατί δεν πάει ένα τέτοιο πνευματικό που ξέρεις ότι θα σε καθοδηγήσει σωστά, θα σου δείξει τον δρόμο τη σωτηρίας. Αυτό λέει εδώ. Μη μου δικαιολογηθείτε λέει ο Κύριος Μεθαύριο. Ξέρει Ξέρεις να διαλέγεις. Σου το έχω δώσει το χάρισμα. Μη μου πεις ότι έπεσα και ξεπλανήθηκα Χριστέ και ξέρεις έπεσα σε ένα παλιάνθρωπο. Ξέρεις να διαλέγεις. Ξέρεις να καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιος είναι ο και ξέρεις ποιος είναι ο λάσος. Ξέρεις να διακρίνεις το άσπρο από το μαύρο, το σάπιο από το υγιές. Και ακριβώς το συνδυάζει παρακάτω με το επόμενο και τελειώνουμε. «Οι δε μισούντες ελέγχους, είναι σκρό. Γιατί δεν πας εκείνον, γιατί σε εκείνο το πνευματικό τον διακεκριμένο, τον καλό, τον πνευματικό, τον Άγιο, γιατί δεν πήγες εκείνον. Για θα σηκώσει το δάχτυλο. Και θα σε ελέγξει. Και εσύ θε να σε χαϊδεύω. Και εσύ θε να σε καλοπιάνω. Και εσύ θέλει αντί να γίνει μια εγχείρηση, θες να σου κουκουλώνω με τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα ελαττωμάτά σου, να μου μιλήσει εμένα έτσι. Σου, τι κακό σου είπε. Τι κακό σου είπε. Σου είπε ότι είσαι λάθο. αφού είσαι λάθο, πώ θα γίνει. Οι ελέγχου, τελευταίο είναι σχόλιο. Γιατί πήγε εκείνο το πνευματικό, Γιατί σε έλεγε. Μισή τον έλεγχο. Δεν θε να σε ελέγχουν Γι' αυτό βρήκε εκείνο τον κομπογιανίδη, τον παπά ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να καμουφλάρετε πίσω από τα δικά του πάθη να σε διδάσκει το λάθος να σε χαϊδολογάει, να σε χαϊδεύει να σου δίνει να κοινωνάς άλλο που δεν θέλετε αλλά μην νομίζετε κάποια στιγμή θα σας ελέγξει η συγκαιρισή σας όπως πολλούς τους ελέγξε και ενώ τους έδινε ο πνευματικός να κοινωνάνε, σηκωτήκαν και φύγανε. Σου λέει, αυτός δεν πάει καλά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι γίνεται εδώ. Μου λέει ένας Άγιος Δεσπότης, μου λέει ότι παπάς στην Αθήνα. Ήρθε κάποια να εξομολογηθεί τότε, παλιά. Μιλάμε για τη δεκαετία του 70. 70 με 80 όταν μου λέει ήρθε μέσα στην εκκλησία τα χάσα τι να σου Δεν μπορώ να το περιγράψω μου λέει και μόνο που το θυμάμαι σκαταλίζομαι εκείνα τα χρόνια που εννοείται το 70 με το 80 δεν ήταν και τόσο όσο είναι το, το χιδιότητα σήμερα απερίγραπτη κατάσταση πήγε κάτι μου λέει εκεί σε μια καρέκλα την είδα εγώ κάποια στιγμή που δεν έφευγε βγαίνω να τα έτσι λέει η κοπέλα μου τι λέει θες κάτι λέει ποιος είναι ο μελέτιος; λέει, είμαι εγώ λέει αυτός του λέει παππούλη θέλω να ξομολογηθώ ξομολογηθείς έβαλα μου λέει, το πετραχήλι την πήρα να ξομολογηθεί και άρχισε ξεμολογήση. Του λέει ξέρεις γιατί ήρθα εδώ, προσέξτε να δείτε γιατί σας είπα η συνήθιση, η πληροφορή. Ξέρεις λέει γιατί ήρθα εδώ, λέει γιατί ήρθες. Κάτσε του λέει ας σου πω μου, του είπε λοιπόν, κατεβατά ολόκληρα. Και όταν τελείωσε του λέει δεν μου λες, με τούτε τις αμαρτίες μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω, Τη λέει ο παππούλης λεγετημένοντας. Γιατί, Γιατί του λέει πριν από σένα είχα πάει σε έναν άλλον και όταν του τάπα μου είπε ρε τράβο από εδώ κορίτσι μας. δεν πήγαινε κοινώνα καημένη. Τι κάνεις και ασχολήσει με αυτό να τα ασχολήσει. Παπάς και παπάς. Πνευματικός και πνευματικός. Βλέπεις ήρθε κι αυτή μέσα της το χάρισμα τη διάκριση του αγίου πνεύματο είχε το χρήσμα τη και αυτή. Και την καθοδήγησε το πνεύμα του Άγιο και τη λέει: Όχι! Δεν είναι σωστό αυτό που σου λέει αυτό ο παπά. Φύγε. Και τη είπε ο γέροντα αυτό: Παιδί μου τη λέει, Πολύ δίκιο έχει και καλό έκανε και δεν πήγε να κοινωνήσεις Κατάλαβα τι. Κάποια στιγμή θα, σε, θα, σε, θα ξυπνήσει η συνειδησή σου, θα σε κολλήσει στον τοίχο η συνειδησή σου, αλλά πρόσεξε γιατί τότε ίσως να είναι αργά. Γι' αυτό ψάξε να βρεις όχι εκείνον που σε βολεύει, όχι εκείνον που σε αναπάβει δίθεν, όχι εκείνον που θα κάνει πίσω στα πάθη σου και στις αδυναμίες σου. Προσπάθησε να βρεις τον καλό γιατρό, τον καλό πνευματικό της ψυχής σου, ο οποίος και θα σε καθοδηγήσει σωστά στη σωτηρία της ψυχής σου. Σταματάμε εδώ και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί μας, Χριστός Ανέστη.